Στοιχη 32-37: Ενότη θαυμαστή των πιστών. Συγχρόνω όμω και το πλήθο εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο, είχαν αρμονική και διάσπαστο ομοφροσύνην και τόσο εκαρδίε όσον και ολόκληρο η πνευματική ύπαρξη όλων, ήσαν ενωμένα οι εν, επεκράτη δηλαδή μεταξύ των πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων. Και δεν ευρίσκεται κανεί από αυτού που να λέγει ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ή το ειδικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ των όλα ει κοινών ωφέλειαν και χρήσιν. 33. Και με δύναμη μεγάλη που έπειθε του Ακροατά και έφερε μεγάλα αποτελέσματα εσά ψυχάστων, έδιδαν οι Απόστολοι ω χρέο οφειλόμενων και καθήκων επιβεβλημένων τη μαρτυρίαν περί της Αναστάσεως του κυρίου Ιησού. Και χάρη Θεού, μεγάλη η οποία του συνέδιδε τη αγάπη φυκτά είτε ει όλου αυτού του πιστού. 34. Και απόδειξη τη χάρη αυτή που εκαρποφόρη την αγάπη ήταν ότι δεν υπήρχε κανεί μεταξύ αυτών που να στερείται τα προσυντήρηση. Διότι όσοι είσαν ιδιοκτήτε χωραφιών ή σπιτιών, τα επόλουν και έφερον την ισχρήματα αξία των πολουμένων κτημάτων, και επειδή εξ ευλαβία να την παραδώσουν ισχύρα των Αποστόλων, Έθετον αυτήν καταργεί κοντά στα πόδια των Αποστόλων. 35. Διαμοιράζει το ΔΕ το χρήμα Εισέκαστων σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. 36. Ο Ιωσή Δε, που επωνομάστηκε από του Αποστόλου Βαρνάβας, όνομα που μεταφράζεται στην ελληνική ιό Παρηγορία και Οικοδομητική Προτροπή, και ο οποίο ήταν ο Λεβίτη και είχε γεννηθεί στην Κύπρον. 37, είχε στην κυριότητά του έναν αγρόν. Και αφού τον επώλησεν, έφερε το χρήμα που εισέπραξε και το έθεσεν εμπρός στα πόδια των Αποστόλων.